Πέφτει χωρί και νιώθει νέο. Όμω εγώ που σε παρατηρώ χρόνια τώρα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπήκε σε λάθο κρεμαστέ. Σε λάθο εμφιαλ... κρεμάστε, εμφιαλώσεω. Δεν μένει τίποτα. Το χαμόγελο σου ρωτά για, το ρημα... για εδρο... για... ρωτά για τα ερωτηματικά που σφυρίζουν δίθεν διάφορα τα μάτια σου. Δεν το αντέχει και θα απεπλακείς πρόωρα. Έχει το νου σου, με φοβάσαι. Κρά και το ξέρει, πετά, πετά και εκεί, φωτιά θα σου βάλω. Περνώ στην επίθεση. Θα σε φάω, θα σε φάω. Μην με κοιτάς πριν κοιμηθείς. Μην σκέφτεσαι να ξυπνά. Μην με σκέφτεσαι να ξυπνά. Μην κάνεις εμένα αντί το σταυρό σου. Όχι, κάνε με, κάνε με και τρέξει. Να φως, για να φας. όχι ώστε να φας. Δικός μου, φύγε, κλες με ακούς. ε! Τι υπογραμμίζει, πώ τολμά να σημειώνεις παλιό χαρακτήρα, Απλέ, απλό και... Ε, ο κόσμο σου είναι φως με στη σπηλιά μα μέσα σε σπηλιά, στις σπηλιά, σπηλιά τρέχουν οι λέξεις αντί για νερά και πονούν τα δάχτυλά σου. Μην, ξ, μην ξαναγγίξεις το στριλό με βλιγώνεις, σκίσεις το χαρτί.